Παράδεισος. Πιστεύω ότι το ποτάμι πρέπει και θα είναι η λύση στο πρόβλημα τη χώρα. Φτάσουμε καλά, Χριάζομαι! Χωρίς Πιστεύω ότι το ποτάμι πρέπει και θα είναι η λύση στο πρόβλημα τη χώρα. Ποιο δεν το πιστεύει ότι το ποτάμι πρέπει και θα είναι κυρίω η λύση στο πρόβλημα τη χώρα. Τέτοια χώρα, τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να έχει και τέτοια λύση. Σύμφωνα πάντα με τον Γρηγόρη Ψαριανό, μέχρι πριν κάποιου μήνε βουλευτή τη ΔΜΑΡ. Τώρα είναι στο ποτάμι. Δήλωσε ότι ψηφίζει. Και αν θέλει, λέει το ποτάμι, αν θέλει το ποτάμι, μπορεί να είναι και υποψήφιο βουλευτή. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι χρέη που. Με κάτι ιδανικά που ζητάει ο Άδωνη, με τον Ένφυα που είναι παράδεισος, πάλι από τον Άδωνη, θα καταλάβουμε τι ακριβώ εννοούσε, και βεβαίω με τον Ψαριανό. Και γιατί διαλέξαμε τον Ψαριανό, γιατί ο Ψαριανός ω γνήσιο αριστερό έχει πόνο για τον συνάνθρωπο, διότι επειδή τα μαγαζιά είναι κλειστά, δεν ανοίγουν τι Κυριακέ, υπάρχουν συμπολίτε, συνάνθρωποι μα που πήγανε σε αυτά τα μαγαζιά τι Κυριακέ και τα βρήκανε κλειστά και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Ω γνήσιο αριστερό, αφουγκράζεται αυτό το πρόβλημα και το κατέθεσε εκεί Συνέδρου, τι ακριβώ ήταν αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ντεκόρ του Σταύρου Θεοδωράκη για να πει τι 21 θέσει. Η Lady Gaga, που δεν τη είπαν ότι ήρθε στην πατρίδα τη, γιατί η παλιά Αθηνά είναι η Γκάγκαρη, έτσι. Κανεί δεν τη το είπε αυτό. Η Lady Gaga πήγε στο Κολονάκι προχθέ να κολλήσει κάτι αφήσε για τη συναβλία τη και καλά. Και πήγε σε ένα δiscάδικο να ψωνίσει δίσκου τη, γιατί έμαθε ότι ο χρυσό δίσκο είναι 3.000 κομμάτια, πήγε να πάρει 2.500 κομμάτια που τη λείπουν από την Ελλάδα για να γίνει χρυσό δίσκο. Κόλησε τις αφίσες, αλλά το δισκάρικο ήταν κλειστό, Την κυριακή που πήγε. μπορείς να κάνεις Μα τι στιγμή; Τις μπορείς να κάνεις αυτή Αλλά το δισκάσικο ήταν κλειστό την Κυριακή που πήγε. Η Lady Gaga. Ταράχθηκε και δάκρυσαν εικόνε. Σώπασε, κυρά κύρα... Λέει Gaga. Και μην πολυδακρίζει. Πάλι με χρόνια με καιρού. Πάλι δικά μα είναι. Σώπασε, κυρά Λέει Gaga. Θα ανοίξουν και τα μαγαζιά. Έχουμε προβλήματα. Ω χώρα το καταλαβαίνετε. Μα αν έρθει Lady Gaga να σηκώσει την ελληνική σημαία ανάποδα, ανάποδα στου ώμου τη. Γιατί λέγονται διάφορα. Και να βρει κλειστάδα μαγαζιά είναι ντροπή. Ω λαό, ω έθνο, που ακριβώ πηγαίνουμε. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και αναγκάζει και τον ψαριανό στα αριστερά πάνελ, στα κέντρο αριστερά. Τι ακριβώ είναι το ποτάμι, ό,τι είναι, να το καταθέσει ω πόνο ψυχή. Σημερίστηκαν τον πόνο του, αλίμονο, στο ποτάμι ήταν. Και θα κάνουν τα δέοντα, φαντάζομαι, το έχουν συμπεριλάβει στι 21 θέσει. Ο Βενιζέλο και για τον Βενιζέλο υπάρχουν θέματα που δεν μπορεί να τα ανεχτεί. Δεν ανέχομαι ένα παιδάκι που έχει το κουβαδάκι του και μαζεύει άμμο στην ακρογαλιά, και κάνει έναν πύργο και έχει το κύμα και τον σαρώνει τον πύργο. Δεν το ανέχομαι. Είναι τροπή. Α μετρήσουμε τις διαδρομές μας. Η Μέλισσα Για να παράγει μέλη, θέλει την κυψέλη της. Ο Ένθια είναι παράδεισος. Δεν είμαι προϊόν του κομματικού σολίνα, Ούτε εκλέχτηκα βουλευτής το 1993 μετά τον αγώνα μου για να σταθεί όρθιος ο Ανδρέας Απανδρέου επειδή δεν είχα τι να κάνω. Και επάγγελμα έχω και ακαδημαϊκό ρόλο έχω και από την κοινωνία των πολιτών προέρχομαι. Μπράβο. Ας μετρήσουμε τις διαδρομές μας. Και α ξαναθυμηθούμε ποιο είναι ποιο και πως έχει συμβάλει ο καθένας θεσμικά, επιστημονικά, με προτάσεις, με κείμενα, με διάλογο, με ανάλυση ευθυνών αυτόν το καμίνι της ιστορίας για το οποίο μίλησα. Ανεξέλεγκτο εγώ κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και μέσα από ραδιόφωνα δεν μπορεί να το τι θα σέψει κανεί, πόσο μάλλον... Ο ίδιο ο Βενιζέλο, εδώ τον ακούσαμε άλλη μια φορά, να μιλάει για τον εαυτό του, για τα καλά που έχει προσφέρει και μόνο αυτό μιλάει για τον εαυτό του. Ακούνε από κάτω οι Πασόκοι τι να κάνουν, στα τελειώματα είναι και όπω συμβαίνει πάντα, περιμένει τον θάνατο χωρί να μπορεί να αντιδράσει, γιατί είναι και θεϊκά θελήματα όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν και οι μέλισσε. Οι μέλισσε, τα κουβαδάκια, η Lady Gaga με τα κλειστά μαγαζιά και ο παράδεισο που λέγεται έμφυα. Να πάμε να μείνουμε λίγο στην μέλισσα. Η μέλισσα για να παράγει μέλι. Θέλει την κυψέλη τη. Ο Έλθια είναι παράδεσο. Ζητάει λεφτά, όπου σταθεί, όπου βρεθεί. Και εμεί πιστεύουμε ότι οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία τα είχαν αυτά τα θέματα και ήταν ευχαριστημένοι με το. Μνημόνιο, αλλά από ό,τι φαίνεται τους έχει χτυπήσει η κρίση κατά κέφαλα. Αυτό βέβαια αποδεικνύεται από αυτά που λένε, από αυτά που κάνουν ή δεν κάνουν, αλλά τώρα εδώ έχουν βγει πια και ζητάνε και οι ίδιοι λεφτά. Επόμενο βήμα να κοιμηθούν και σε παγκάκι, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο και να συμμεριστούμε την αγωνία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο άδωνι, ήταν και τώρα πριν μια εβδομάδα, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα.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 Εγώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κεφαλονιάς ναι. Γεράσιμος για κομμάτους που γράφει Δίνω 14 δημοστάτη δημοκρατία Όλα μαζί Όλα αυτά είναι ό,τι βγήκε το Σαββατοκύριακο από αυτό τον τόπο που λέγεται Ελλάδα Από το δημόσιο λόγο της αυτός είναι Η πιο λογική μέσα σε όλα αυτά, αν τα βάλετε κάτω, είναι η Λουκά Η Ελένη Λουκά που βεβαίω ήταν εκεί στην Κάγκα, τη λέει Και ε, έκανε τα δικά τη θέματα, έθεσε τα θέματα που συνήθως θέτει απευθεία σύνδεση είχε και έχει με τον Θεό. Και όταν ακόμη η Όλγα Κεφαλογιάννη ως Τουρισμού αυτού του τόπου έκανε τις σχετικές δηλώσεις. Ε, κοιτάξτε το ότι τραγούδισε φορώντας την ελληνική σημαία και είπε τόσο ωραία πράγματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Νομίζω ότι είναι μοναδικό από μια τόσο μεγάλη στάρ. Είτε είναι κάτι που είτε το ίδωμα σκητής μας αρέσει είτε όχι. Είναι μια στάρ που έχει πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους που την ακολουθούν, την παρακολουθούν και άρα οποιαδήποτε καλή κουβέντα λέει <laughs> έχει πολύ μεγάλη δίσδυση. έξω από την Ελλάδα. Ο Ένθια είναι παράδεισος. Έχει Τα λέει επιτέλου κάποιο. Έπρεπε να τα πει. Τα είπε Ελένη Λουκά Η Όλογα Κεφαλογιάννη πολύ χάθη, χάρηκε, χάρηκε που είδε την ελληνική σημαία στον νόμο τη Lady Gaga Αλλά δεν είδε που ήταν ανάποδα. Αυτό είναι και μια προσβολή προ το σύμβολο. Αλλά εφόσον το κάνει η Lady Gaga κάτι παραπάνω ε, θα ξέρει η ίδια. Και εν πάση περιπτώσει τα δεχόμαστε όλα. Έχουμε δεχτεί τόσο και τόσο ω τόπο, ω πολιτική ηγεσία, ω Όλογα Κεφαλογιάννη. Δεν θα δεχτούμε αυτό. Υπάρχει η Μαρία Σπυράκη, την έχετε βγάλει Ευρωβουλευτή, συγχαρητήρια. Για την επιλογή σας πάει στην Ευρωβουλή, μαθαίνει και διάφορα και να ξέρετε ότι αγωνίζεται και έχει σώσει πάρα πολλές καταστάσεις και πολλά διακυβεύματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτό είναι ένα πεντοχύλιαρο που έχετε ω κατάθεση. Τα 300 δισεκατομμύρια για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιούγκερ είναι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι η πρόταση του Προέδρου της Κομισιόν που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε πώ γίνεται και πάμε να το κάνουμε. Και δεν θέλουμε να βάλουμε σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο, και είναι πολύ σοβαρό αυτό, τις 5.000 που έχει ο στην άκρη. Να ρίσεις,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 Ενώ έχουμε βάλει χέρι στις 55.000 που μπορεί να έχει ο Έλληνα πολίτης στην άκρη που θα μπορούσε να τις είχε αν όλα πήγαιναν όπως πήγαιναν. Το 5.000 αυτό τους νοιάζει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αυτό αγωνία που καταθέτει η Μαρία Σπυράκη. Το 5.000 δεν θέλουν να το πειράξουν, όλα τα υπόλοιπα τα έχουν πειράξει και να είστε σίγουροι θα πειράξουν και το 5.000, διότι έτσι όπως πάνε και με αυτήν την λογική ε, τα 5.000 δεν θα υπάρχουν σε λίγο... Χρόνο, όχι καιρό, σε λίγο χρόνο. Ο πρόεδρος Φώτης Κουβέλης, γιατί για μας εδώ ήταν πρόεδρος από όταν είχε ακούσει βέβαια ο ίδιο θα διαψεύδει όλα αυτά. Τέλος πάντων για μας είναι πρόεδρος ανεξαρτήτως αν βγει ή δεν βγει. Είναι μια πρόταση που είχε κατατεθεί, είναι από τις πιο σοβαρές προτάσεις που έχουμε ακούσει στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια. Τόσο πολύ το βάζουμε ψηλά. Σήμερα το πρωί ήρθε μια λίγο καλύτερη πρόταση, δεν το περιμένουμε, μας ευνηδία, είναι ο Πέτρος Στατσόπουλος. Λίγο πιο πάνω από τον Φώτη Κουβέλη, από την υποψηφιότητα Φώτη Κουβέλη, είναι αυτή που πρότεινε ο Πέτρος Στατσόπουλος. Άκου να δεις τον Ταφιντάκ. Θέλω τον Ταφιντάκ πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είμαι ο Νταφιντάκ, πρόεδρο τη Δημοκρατία. Να το συζητήσουμε, γιατί όχι. Δέχεται, είναι διαθέσιμος. Να βρούμε τον Νταφιντάκ. Καλός είναι και ο Νταφιντάκ, αλλά νομίζω τώρα το ξανασκεφτούμε, ο κουβέλης είναι καλύτερος από τον Νταφιντάκ. Ε, σίγουρα. Πέφτουν προτάσει για να λυθούν τα θέματα του τόπου. Και ο Πέτρο Τατσόπουλο, επειδή του δίνουν βήμα, εκπροσωπεί αυτό που εκπροσωπεί, και αυτό θέλει να είναι με το ποτάμι. Αν τον δεχτεί το ποτάμι, γίνονται και λένε τέτοια κωμικά, ότι και καλά υπάρχει δημοκρατία στο ποτάμι. Το οποίο ο ποτάμι ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό στις ευρωεκλογέ. Αλλά μόλι χθε κατατέθηκαν 21 προτάσει. Βέβαια, όχι ότι όλοι οι ψήφισαν θέλαν τι προτάσει. Ποιο ψηφίζει για προτάσει. Ψηφίζει για όλου του άλλου λόγου. Στην πορεία βρίσκονται. Υπάρχει κάτι που τα τακτοποιεί όλα αυτά πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, από τον Real. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papaki και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, Το μήνυμά του αποστολής στο 54%. 100. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και θα πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη. Ο οποίο σα εκφράζει, γιατί τον επιλέγετε, αρκετοί από εσά εδώ, του κατοίκου κυρίω τη Β' Αθήνα, αλλά νομίζω και όλη τη Ελλάδα, ο Άδωνη μιλάει για τον ένφια, αυτόν τον νέο φόρο που μα έχει κάνει όλου χαρούμενου και 8 στου 10 είμαστε σχεδόν ευτυχισμένοι, γιατί είναι ένα καλό φόρο και τον περιμέναμε και είναι καλύτερο από το έτη δε, το οποίο τον οσταλγούμε όπω είχε πει ο Βενιζέλος. Όλα αυτά βάλτε τα μαζί, έχουν υποθεί, δεν είναι δικά μα. Ο Άδωνη λοιπόν μιλάει για τον ένφυα και εκφράζει και τι προσωπικέ του, του διαθέσει απέναντι στον συγκεκριμένο φόρο. Σήμερα, το Σήμερα βλέπει τα εκαθαριστικά έχει. του ένφυα που θα πρέπει να πληρώσει. Για τι Και είναι μια κοινωνία, ένα κόσμο ο οποίο δεν έχει Μετά την οικονομική πολλά, δυνατότητα όσοι να πληρώσει. Βλέπει τα εκαθαριστικά του ένφυα. Οι 8 στις 10 που τα βλέπουν. Ναι. Είμαι ευτυχή γιατί είσαι καθόλου τον 8. Έτυχε. Πάνω που είχα για προσθορά και κάποια στον παππού μου εκεί στην Λευκάδα και πληρών ένα μερίδιο Έχω πέρσι πλήρως αιτιδή 1500 ευρώ Ποιος φέτος ξέρει την έχετε Πέρσι 1200 πληρώνουν Οι πληρώνουν Λιγότερο ένφια po to, co chodząc, to jest O Η Lady Gaga κόλισε τι αφήσει, αλλά το δισκάδικο ήταν κλειστό την Κυριακή που πήγε. Η, Η Lady Gaga ταράχθηκε και δάκρυσαν εικόνε. Χωτή, Lady Gaga και μην ημένη η Αλέη την τι τράβηξε και αυτή τη ήταν γραφτό να έρθει στην Ελλάδα και να περάσει αυτό το τρομερό που τη συνέβη να μην μπορεί να βρει ανοιχτό μαγαζί την Κυριακή και καλά που ένας ψαριανός το και το έθεσε στα φόρουμ εκεί, του ποταμιού τι συνομιλίες Μπαλτάκου με χρυσαυγίτες τις ξέρουμε με έχει αποδειχθεί νομίζω ότι δεν θέλει κανείς κάτι παραπάνω, είναι υπέρα αρκετά όλα αυτά για να καταλάβει ότι προέκταση της κοινοβουλευτική ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα της χρυσή αυγή, αυτό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο γιατί στα υπόλοιπα επίπεδα είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα και ίσως και, πιο... και... και χειρότερα, και λίγο χειρότερα. Ο Άδωνις σήμερα το πρωί που βγήκε τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα των σχέσεων Μπαλτάκου με Χρυσή Αυγή. Κύριε Παπαδάκη, μου θέσατε όμω ένα ερώτημα και δεν το έχω απαντήσει. Ε, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ανεξάρτητα τώρα, έχουμε δει και τι έκανε ο Μπαλτάκο και πώ έστελνε τα SMS και τα συγχαρητήρια στον Κασιδιάρη. Αυτά τα ξέρουμε πολύ ε, καλά. Δεν ο Μπαλτάκο, δεν να το δίρουμε. Ναι, ό, τα, όταν ήταν να το γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Όχι, ποιο, Τι άλλο κάνουμε. Τώρα, ποιο τον το έβαζε και τα έκανε αυτά τα πράγματα, άστε το κύριο Γεωργιάδη, ε, τα ξέρει η κοινωνία πολύ καλά. Τα ξέρει και αποδείχτηκαν. Ότι ανοίγοντα όλα τα τηλέφωνα, Α, το... δεν κανά, σ άλλο, να συζητώ δεν βρίσκει κανένα να μιλάει μαζί με τον Μπαλτάκο. Είναι καλά. κάνει το εντύπωση το... αυτό, Όχι. Βεβαίω μα ο... κάνει ο... ο... εντύπωση αυτό ότι επειδή έχουν ανοιχθεί τα τηλέφωνα, όσα και έχουν ανοιχθεί, έτσι όπω έχουν ανοιχθεί, ότι φαίνεται ότι μιλάει μόνο με τον Παλτάκο η Χρυσή Αυγή. Μα κάνει τεράστια εντύπωση διότι ο Μπαλτάκο δεν είναι ήταν το δεξί χέρι, η φωνή, ο σύνδεσμο του Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, με υπουργού, διάφορα στελέχη, φαντάζομαι και άλλου παράγοντε τη πολιτική ζωή. Του τόπου. Αυτό ακριβώς μας κάνει εντύπωση ότι μόνο ο Μπαλτάκος μίλαγε με του χρυσταυστεί. Η άλλη αντρική φωνή που ακούσαμε ήταν του κύριου Κοντονή, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Αποστόλη μου. Δεν γινήσατε πολύ σήμερα βρε αποστόλη. Θα βάλω τα κλάματα. Βάλτα μου. <laughs> Μια, οι πλατούλες του Βενιζέλου που δεν αντέχουν το βάρος. Λυπούμαστε που μιλάμε να δεν το αντέχουμε. Από την άλλη το βλαμένο με τα τζιτζίκια που έχει σαλέψει τελείως. Και πολλά τα τζιτζίκια που να μην τα νιώθεις όπως δεν νιώθεις. Τους φιγμούς στο χέρι σου. Δήμα δεν έχει δεύτερη μαχηριέ, δεν αντέχουμε. Αφού συγκινήσει, το θες. Ε, συγενούμε δεν το θέλω. Καλά μου έχει συνηθίσει από το πέρα και έτσι λάμψεις και αυτά και έχετε γίνει όλες κλαψόσει. Κλάψε. Kaz κλάψε, γυναίκα. <Neptune> κλάψε γυναίκα, κλάψε, <day> όλο σου. Ένα με τον πρωθυπουργό μα του μα χαρά. Και εσύ το βάζει να κάνει Είναι θα δώσει χαρά τον θα χαρά, μα αυτά το να έλφια, θα χαρά. Αυτά θα χαρά, με το Εντολή. Έλα. Έλα. Λοιπόν, βλέπω χθε Κασιδιάρη live streaming Να. και λέει ο τύπο ότι ε, η μέρα με το μα μαχαίρωσε την Χρυσή Αυγή κυρίω. Και επίση ουρανίτσα από μια εβδομάδα που έλεγε για του ποιητέ και τον Παλαμά που διαβάζει ότι ήταν όλοι εθνικιστέ. Πότε του κάνει κάποιο μια μήνυση, Ότι διαβάζει ουρανία Παλαμά. Ότι διαβάζει η ουρανία πάρα πολλού και είναι και γνωστό αυτό. Ή μάλλον θα την κόψω νωρίτερα την ερώτηση. Ότι διαβάζει ουρανία. Καλημέρα Αποστολή. Καλημέρα. Είμαι ένας όρημος Έλληνα. Όρημο. Όρημος, ναι. Ο... Έλα, άσχημα το τώρα. Ποιο πολλές έχει να είναι όρημο του Ισκη παρά ο Έλληνα. Άστο. Το 70% του κόσμου ζωή έχω καταλάβει, Αποστολή, ότι είναι φόρη. Και θέλω να πω σε αυτό το σκουπίδι ότι επίσης έχω καταλάβει ότι κάτι ερπετά υπάλληλοι των τοκογλίφων κάνουν ότι κυβερνά την Ελλάδα. Ναι, έχω οριμάσει πλέον. Να σου πω εσύ φίλε, 11.30 ώρα πάω κάτω οι κόμενε στο, στο Άκα. Από τι 11.30 ώρα ήταν αναισθημένε από την Κύπρο για την κάγκα. Φίλε, μα βγαίνει στι 9 η ώρα αυτή. 11.30 ώρα το πρωί περιμέναμε καμιά κατωφαριά άτομα απ' έξω. Λε να είναι και τα παιδιά του Άδενη εκεί. Ελληνίδα η κάγκα. Όχι, απλά είναι η ο πατέρα. Οπότε σου λέει έχουμε κάποια συγγένεια εκεί. Λοιπόν, ε, δύο μέρε τώρα. Δύο μέρε τώρα. τώρα, το μόνο που κάνετε είναι να τη λέτε στο Τζίπρα και στο Σύριζα. Ε, εμεί καλέ. Αφού συζήτηση ο τσίπο και το Σύγκα. <laughs> χρειάζεται <laughs> να πούμε εμεί κάτι. Ακού να μιλήσω. Λοιπόν, καλό κάνετε και τη λέτε στο Τζίπρα. Έχει μάθει τον έχουν μάθει οι συμβουλάρε να μιλάει πολιτικά. Έμαθε τώρα. Αυτό είναι καλό. Αλλά μέσα σε δύο ώρε τόση χιδιότητα και τόση εκμετάλλευση πόνου είχα καιρό να ακούσω. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε όμω για το κόμμα του λαού. Ποιο είναι το κατού λάου. Το κόμμα του καλαμούκη. Έμω καλό. Εξίσου χειδέω, γιατί τόσα χρόνια προδοκάρει φίλε τους όλους τους υπόλοιπους. Αυτό που κάνει και δυο μέρες Καλαμούκη. Να σου πω, έχεις Twitter? Έχω. Ποιο account είσαι? Άμα ε, τώρα είναι. Δο, θα το στείλω, ρε. <laughs> θα το στείλω. Τι να σου πω τώρα, πιο account τι με, Γιατί, Γιατί. Του ακούω του ιτερά, γι' αυτό. Για παίζουν, για παίζουν, συνέχιση παρακάτω. Τι να σου πω, τόσα χρόνια το κουκουέγ έχει τραβάει αυτή τη στάση σε όλου του υπόλοιπου, ρε. Ποια στάση, παιδί μου, το κουκουέγ έχει και στάση. Έχει, δηλαδή, αν λες ναι, κάτι, έχει, λες ότι το κουκουέγ έχει μια στάση, έχει μια ναι, στάση. Έχει, στάση, έχει, στάση έχει μια και... στάση αποχής, το λε. Τι στάση, έχει, έχει, έχει άλλη στάση. Ναι, όχι, δεν είναι στάση αποχή. Το ίδιο λέει ότι. Ε, ο λαό, ο λαό να μα σώσει. Ο λαό, α πούμε, όταν αφυπνιστεί Και μέχρι να εμείς okay. Καλά και αυτή στο κουκένη είναι μαύρε dep. Κάτω περιμένουν ναι, ναι, ναι. από το λαό. Δώσε ο τύρε γύρω-γύρω και κάθε κιλπίστε να ακόμα στο λαό. Άση φύλε από α, το χάμω. Γιατί... Ο λαό και ο δρόμο. Γιατί... Ο δρόμο Γιατί... ρεμάζει μα... έχει λακούδε. Πού με βάζει να κατέβω. Γιατί... Να πάθω κανένα απεργιακό ατύχημα. Ποιο θα με καλύψει. Ένω στη δουλειά σου, παθαίνει κάτι, νοικοκύρη, θα σε πάει οργοδότη, στο νοσοκομείο, να σε αναλάβει ο φορείτη και να μην σου δίνει εξετάσει να κάνει. Έτσι. Περιμένεις από τον λαό, να σωτήρες. Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει μαλα*** α... τώρα, ε. Λέει, α... Επίσης, ότι μπορούν να του δώσουνε πρέμα σε μένα α... μου λες και... μου ποιο account είσαι στο Twitter. Νίκος, λέγομαι, να ξέρεις. Το μήνυμα στείλε μου. Στο Twitter. Direct message. Ο Ένθια είναι παράδεισος. Ο Ένθια είναι Παράδεισος Σε ευχαριστώ βανίγε Ο Παράδεισος είναι εδώ Μην τον ψάχνετε αλλού Κόπος μεγάλος και μπορεί να περιμένετε και με Είναι εδώ και τον ζούμε όλοι εμείς Για άλλη μια φορά τυχεροί Οι Έλληνες, οι οποίοι τη φέραμε και στους Ευρωπαίους, γιατί είμαστε πολύ έξυπνοι, δεν είμαστε τυχαίοι. Έχανε κάνει σχέδια, είχαν καταστρώσει τακτικές να μας βάλουν στα μνημόνια, ότι δεν θα πιάναμε τους στόχους. Τώρα που έχουμε πιάσει τους στόχους, τους έχουμε αφήσει άφωνους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αύριο που θα πάει ο Σαμαράς, θα τα πει. Θα τα πει πολύ χοντρά στη Μέρκελ. Ε, όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο Μπάμπη. Λοιπόν, α δούμε τώρα τι θα αντιμετωπίσει ο Σαμαρά. έχει καταρχήν μια αντίφαση, την οποία όμω τη γνώριζαν όλοι. Έχει ένα πρόγραμμα που τελειώνει τώρα, το είδαμε στο ρεπορτάζ, τώρα το Δεκέμβριο, και ένα άλλο που τελειώνει τον, την άνοιξη του 16 ναι. Καταλήξανε οι Ευρωπαίοι στην εξή πονηράδα. Σου λένε, οι Έλληνε δεν θα τα καταφέρουν. Θα έρθει ο καιρό αυτό εδώ, το 14 δεν θα έχουν μειώσει το έλλειμμα και θα χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Δεν βγήκε αυτό που είχαν στο μυαλό του οι Ευρωπαίοι. Μα βάλαν κι άλλα εμπόδια. Διότι οι Μας... δημοσιονομικά τα κατάφεραν. Ακριβώ. Βάλτε εμπόδια, τα πιάνουμε, τα καταφέρνουμε, όλα τα ξεπερνάμε. Ό,τι και να σκεφτούν εδώ λέει, εμείς εμεί είμαστε εδώ. Βάζει κυβέρνηση φόρου, του πληρώνουμε οι υπόλοιποι. Οπότε του αφήνουμε άφωνους του Ευρωπαίου. Αυτό είναι πολύ καλό. Τιμητικό για τον τόπο να αφήνει άφωνους του λύκου τη Ευρώπη, τα κοράκια και ό,τι χειρότερο μπορεί να βγάλει ο σύγχρονο πολιτισμό. Αυτή η αντίληψη που οι λαοί στο βωμό του κέρδου μπορούν να θυσιάζουν κατά εκατομμύρια για να τι αυρίζουν πολύ συγκεκριμένοι όμιλοι και άρα πάρα πολύ συγκεκριμένε οικογένειε και άτομα Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Είναι ο κύριος Μπουτάρης Πολύ αγαπητός ε, Ψάχνετε πάρα πολύ όλοι μας και εμείς εδώ Να βρούμε τον σοβαρό Σε αυτό τον τόπο ,τι Ο καθένας έχει στο μυαλό του για τη σοβαρότητα Στο πρόσωπο του Μπουτάρη Το βρήκαμε Εγώ είμαι αστικό ζώο Έχετε γούρια πιστεύετε σε αυτά Ναι κατά διαστήματα Αλλά πιστεύω στο μάτι Και το πιστεύω γιατί Το έχω ζήσει επανειλημμένα. Δηλαδή, εκεί που κάθομαι ξαφνικά, πέφτει ορατό το κεφάλι μου. Και έχουμε και μια καθαρίστρια που ξεματιάζει. Υπάρχει καθαρίστρια στο Δημαρχείο η οποία ξεματιάζει τον Δήμαρχο όταν ο Δήμαρχο του ήρθε ο στο κεφάλι Ελλάδα 2014. Με λογική, με ορθολογισμό, όχι με προλήψεις Αυτά ήταν του μεσαίων Όχι με γενικότερα τέτοιου τύπου μεταφυσικέ αδιέξοδε στην πλειοψηφία του αναζητήσει. Η καθαρίστρια που ξεματιάζει τον Δήμαρχο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ε, ένα μήνυμα για τον κύριο Βενιζέλο θα θέλω να δώσω. Α, α ε, πείτε το δώστε. Πείτε ότι το βάρος που νιώθει ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι από τις υποχρεώσεις. Είναι από το ολόκληρο χάρι που έφαγε για πρωινό. Αγωνιάει ο καημένο. Ο Benny. Αγωνιά, Μπένι. <συμίλ> Τι μην... αγωνιάει. Ο Μπένι χιλ. Τι είναι το αγωνιάει. <συμίλ> φοβάται μη πέσει αγωνιά. Αγωνιά. Λιά. Σαν τη Σοφία βούλτιψη μιλά, Έλεο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, φοβάται μη πέσει από την καρέκλα το καημένο. Άμα πέσει θα γεμίσουμε σκατά, ξέρει. Ξέρω, δεν έχεις δει τους έχει δείξουμε ότι πάειθο. Ο Μπένι χιλ έχει κατατήσει. Γελάει όλο Μπένι χιλ με την έννοια Μπένι ο <συμίλ> λόφο. Χιλ σημαίνει λόφο. Ο Μπένι ο αυτό είναι. ο Μπένι ο <σοφίλιο> Σωστό. Μπράβο. Έτσι, ναι, το δέχομαι. Έλληνο, φρένιοι, ναι, ναι. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Επειδή σα αναφέρατε στη θηλασσία και με το αντιλαφτήριο αυτό το γεγονό που σκοτώσαμε τον Παύλο Πίσα, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Αλλά για αυτού που υποστηρίζουν την θηλασσία και δεν μπορούν να δουν το παρελθόν, με αυτά τα παραδείγματα που φαίνεται προχθέ στο σταθμό, όχι μάλλον προχθέ εχθέ, με ζωντανάδε μαρτυρίε. Με το ότι σκοτώσανε του Έλληνε, του πατριώτε. Και αυτή κάτι που δεν έχει ποθεί. Αυτή για το θάνατο 200.000 Ελλήνων οι οποίοι λιμοκτονήσανε μέσα στον πόλεμο, έτσι. Και κατόπιν τα αδέρφια του σταγματοσφαλίτε που σφάζανε, απαγάγανε, βιάζανε γυναίκε. Αν δεν μπορούν να δουν αυτή τη σύνδεση. Και αν θέλουν, δεν το καταλαβαίνουν. Ή να κλείνουν τα μάτια, ή δεν γνωρίζουν από ιστορία. Στο σήμερα ήθελα να του ρωτήσω πού βλέπουν, επειδή πολύ εργαζόμενοι και άνεροι από ό,τι ξέρω του στηρίζουν και του ψηφίζουν, πού βλέπουν ότι βοηθάει τον εργαζόμενο και τον άνερο. Ε, υπάρχει, υπάρχει παράδειγμα που η Χρυσή Αυγή τα έχει βάλει με ένα εργοδότη, με ένα εργοδότη, με ένα εργαζόμενο. Κυρίω, είναι κόντρα στα αφεντικά η Χρυσή Αυγή γιατί είναι και αντισυστημική. Και για να πούμε και την αλήθεια, είναι και αντισυστημικέ οι εντολέ και τα μηνύματα που έπαιρνε από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αντισυστημικά τα παίρνουν όλα αυτά. Είναι, πέρα, πέρα αυτό. είναι πάντα απέναντι στου στον εργοδότη, με το πλευρό του εργαζόμενου του Έλληνα εργαζόμενου Absolutely. του γνήσου Έλληνα μόνο αλλά όταν yeah. λέμε οι στο πλευρό τους εννοώ κυριολεκτικά στο πλευρό τους με μαχαίρι στο πλευρό τους <laughs> μέσα, στα <laughs> πλευρά εντάξει, να σου πω, να σου πω <laughs> έλα, έλα, πέρα από τις βλακίες, τα κουτσομπολιά τα <laughs> ποια Πια για πες, για πες μ' αρέσουν αυτά τα αριστερά, ναι για πες. Ω δεν είναι αριστερό. Μόνο αριστερό Α, δεν είναι. Ναι, ο Μελισανίδη μπήκε μέτοχο στο Σκάι. Ποιο ήταν ο μέτοχο τη Ο φίλο, Μελισανίδης... ξέρει. Ο φίλο Πα... που τον βάλανε στον ΟΠΑΠ, αυτό. Αποκλείεται. Αποκλείεται, πω... όντω. Αποκλείεται. Αλλά. Είναι... Πού καταλήγουμε. Είναι... Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα. Κανένα γλύψιμο δεν πάει χαμένο. Σωστό και αυτό. <στοί> ε, οπότε έχουμε ελπίδα κι εμεί. Την ώρα που βούλιαζε <στοί> το Σκάι, την ίδια ώρα ξαφνικά ένα σωτήρα εμφανίστηκε από το. Μαξί μου, πάνω από τον ουρανό, δεν ξέρω, από κάπου ήρθε Ένα σωτήρας Το είχε ξεκινήσει ο Μπρόντις Με τη σοβαρή χρυσή αυγή Ε, κοντά είναι, δεν είναι μακριά Ναι, γεια σας, γεια σας. Καλημέρα Κύριος Αποστόλη Ναι, ναι Ωραία, είμαι ο 24 από την που κάλεσα και χθες και μου είπατε να πάρω σε αυτό το νούμερο θυμάστε Α για την προσφορά είναι Ναι ναι ναι Για κάντε μου προσφορά ναι. Τι μου προσφέρετε Λοιπόν απλά μισό λεπτάκι να ρωτήσω λίγο κάτι Εδώ πέρα είναι το σπίτι Εδώ είναι το σπίτι ωραία. Είναι ο δρόμος και σπίτι... τραγούδι μου ο πόνος να, ωραία ε, υπάρχει νόμος Ωραία που έχω πόνο τραγούδι ναι. Ναι. <laughs> Έχετε νό... έχω, έχω, έχω και πολλά του Σαβόπουλου επίσης Που τη διαφημίζει, αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν μου λείπει κάποια στιγμή, δεν πιάνει καλά η τηλεόραση, βάζω Σαββόπουλο και είναι σαν να βλέπω νόμα. Ακούτε, καλή. Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι το ποτάμι πρέπει και θα είναι η λύση στο πρόβλημα της χώρας. <Τιλίκη> Εγώ αν γίνονταν αύριο εκλογές, όπως είναι το πολιτικό σύστημα τώρα, διαλυόταν αυτή η βουλή και πήγε να ψηφίσω, θα ψήφιζα ποτάμι. Μπράβο παιδί μου! συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις Εννοείται Ποτάμι θα ψήφιζε ο Γρηγόρης Ψαριανός είχαμε μια πορεία όλη μας στην έλυσε επίσης Ποτάμι ψηφίζει ο Πέτρος Τατσόπουλος και αν θέλουν οι συνεδριακή τα στελέχη, οι οπαδοί, οι φίλοι ό,τι άλλο υπάρχει μπορεί να είναι και βουλευτής Είμαι στην Επιτροπή Διαλόγου του Ποποταμίου, συμπαθώ το ποτάμι. Το αν θα κατέβω ω υποψήφιος με το ποτάμι, το έχω πει, θα το κρίνει το ποτάμι. Δεν μπορώ να σας πω εγώ να βγω και να βγω, αυτοδιοριστώ υποψήφιος. Μάλιστα. Θα κρίνουν αν με θέλουν, mm -hmm. μπορεί να μην με θέλουν. Αλλήμον, δεν υπάρχει περίπτωση όπω έχουμε καταλάβει να μην θέλουν τον Πέτρο Τατσόπουλο για υποψήφιο βουλευτή. Και εμεί τον θέλουμε και βουλευτή του ποταμιού στη Βουλή. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ταιριάζουν και ο Ψαργιανός και ο Τατσόπουλο. Απόλυτα. Τέτοιοι πολιτικοί άνδρες δεν είναι σωστό να μένουν άστεγοι. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν στέγε. Και αν δεν υπήρχαν θα φτιαχνόντουσαν για να στεγάσουν τα σπουργυτάκια τη πολιτική που τι στα τζάμια όταν ο Βορειά παγώνει τα ρνιά και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παγώσει ο Βορειά. Στο μυαλό του Γιακουμάτου σίγουρα όχι. Έγινε λέει στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο έρευνα. έρευνα. Δημοσ... Λε και έχει εταιρεία δημοσιοποιητική. Με τα καφενεία δεν το βλέπει αυτό. Ακούστε, με 6%. Ναι. Εγώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κεφαλονιά Γεράσιμο Γιακουμάτου υπογράφει. Δίνω 14 μονάδε τη Δημοκρατία. Αυτά τα καραμπινίδια σταματήσουν. 14 μονάδε. Με υπογραφή. υπογραφή. Ναι, υπογραφή. Λοιπόν, τέτοια γκάλο. Και τέτοια ψυχολογικά κόλπα σε κανέναν άλλο δεν το Δεν είμαστε εμεί. δεν είμαστε. Ο Γεράσιμος Γιακουμάδο με το Πανεπιστήμιο Κεφαλονιάς. 14 μονάδε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Βάλει άλλε 10, να γίνουν 24 έτσι κι αλλιώ, νούμερα είναι. Το Σάββατο έχει μεγάλη συναυλία πάνω στι Κουριέ, στην οποία θα συμμετέχει και η Ελληνοφρένια. Το έχουμε πει αρκετέ φορέ, να το πούμε και τώρα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Ιδρύθηκε το ΕΑΜ το 1941, άσχετο φαντάζομαι με τη συναυλία, αλλά ποτέ κανεί δεν είναι κακό να κάνει και του συσχετισμού. Το Σάββατο λοιπόν, πάνω στην πλατεία Ιερισσού στη Χαλκιδική, 7 αιώνα το απόγευμα, Γιάννη Αγγελάκα, Αλκίνο Ιωαννίδη, Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπα Ματούλα Ζαμάνη, Παύλο Παυλίδη και η Bee Movies, μαζί με τον Τσολιά θα είναι εκεί. Ο Τσολιά θα κάνει τα δικά του, δεν θα τραγουδήσει, μάλλον. Ε, οι θα τραγουδήσουν. SO 5 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα. Τη διοργανώνουν οι επιτροπέ Αγώνα Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη ενάντια στην εξόρυξη χρυσού για να ξεκινήσει και αυτή η σεζόν όπω πρέπει, όπω λένε και στι ανακοινώσει που έχουν βγάλει. Να που ήρθε η ώρα να σμίξουμε για άλλη μια φορά αυτοί που ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο, αυτοί που πιστεύουμε στην αλληλεγγύη και του κοινού αγώνες Ο αγώνα μα είναι αγώνα επιβίωση. Διεκδικούμε το δικαίωμα να υπάρχουμε και να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για ένα υγιέ φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αυτονόητα δηλαδή. Αρνούμαστε να είμαστε γρανάτια μια μηχανή που παράγει χρήμα για λίγου και καταστροφή για του υπόλοιπου. Είμαστε εδώ για να υπάρξει αύριο για τα παιδιά όλων των ειδών τη φύση. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Μα λένε, το δρόμο τον φτιάχνουμε εμεί. Του απαντάμε με αγώνε, λόγια, μουσικέ εικόνε. Όσοι είστε στην Πέριξη περιοχή, μόλι δείτε τι καριάτιδε, τι ωραίε με τα σανδάλια στην Αμφίπολη, πηγαίνετε και στην συναυλία. θα κάνουμε αναφορά και τι επόμενε μέρε. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί, μας πάει στο μαγκαζίνο. Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Καμποστόλι. Έλα. Παγού. Ναι. Έστω στο χοντρό το βενιζέλο. Για το πει. Σέκοβα και το Για να φανεί ο κόλο που πνύει σαν όμπρελα. Α, θα το πω Ε, όχι πέσει κάτω. Και έχει σαν χταπόδι. Χοντρό. Ε. Ε, το πόδι. Όχι από <laughs> και το δεύτερο αστείο. Συγγνώμη. Ε. Είχα απορροφηθεί από το πρώτο. και έχασα το δεύτερο. Γαμώτο, Κατάρα. Ναι, να Δεν πειράζει. Να σε, καλά. Ναι, να σε πάω σε Και ίσα... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι πάλι. Πέστε, εσύ, πέστε. Θα το σί. πω εγώ, εγώ. εγώ. Να είσαι καλά, γεια. Μια απορία έχω. Σαν πρωθυπουργό ο Σαμαρά θα έχει δύο-τρει ανθρώπου οι οποίοι θα είναι το δεξί του χέρι, σωστά. Το ακρόδεξι, α τα λέμε πιο σωστά. Λοιπόν... Και δεν είναι δύο-τρει, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι το ακροδεξί του χέρι. Έχει ομάδα ακροδεξιού χεριού. Ναι, λοιπόν. Ποιο είναι να τον Μπέργκι όλη μέρα και ποιο είναι μια το από το του. Εκεί θα κατέλεγε όλο αυτό. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Ε, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ας πούμε ναι Την ευλογία σου. Ε, Να σε καλά. Θα ήθελα να μιλήσω με σ' όλου του μα εδώ, γιατί μου έχουν στο όνομα. Με τον Πατέρα Απόστολο. Εγώ είμαι ο Παπατόλη. Α, ο ίδιο? Ναι, ο Παπατόλη Για... όλη. Γεια σου, Πατέρα. Συγγνώμη. Λέγε μου, ρέτη θε, Χριστιανέ. Ε, ναι, να μην σα απασχολώ και πολύ κιόλα. Μου έδωσε το τηλέφωνο ο Νίκο ο Δημητρίου, είναι κοινό γνωστό μα. Θα ήθελα να έρθω κάποια στιγμή από το μοναστήρι, γιατί θα ήθελα ένα πνευματικό και μουσεί εσά. Ναι, εγώ ε, εγώ μπορώ να γίνω πνευματικό σου. Ε, Πότε μπορώ να περάσω από εκεί να σα δω από κοντά, Είναι με 20 ευρώ την ώρα. Συγγνώμη, Τι εννοείται 20 ευρώ την ώρα, Τόσο παίρνω. Συγγνώμη, Είναι πνευματικό. Ιδιαίτερα μαθήματα θα κάνουμε. Ναι. Πνευματικότητα και πίστη. Μήπω μήπως κάνω λάθο. Λάθο να έρθει στον δρόμο του Θεού, Όχι, δεν κάνει λάθο. Όχι, μήπω έχω κάνει λάθο κλίση, δηλαδή έχω κάνει Όχι, σωστή λάθος. κλίση είναι, σωστή. Ο δρόμο του ο, ο Θεού ο κοστίζει. Πατέρας, ο πατέρα Απόστολος Ο παπατόλη, ναι. Τέλο πάντων, δεν μου είπε ότι πρέπει να πληρώσει. Α, θα πα δωρεάν στου ουρανού. Κοστίζει ο δρόμο του Θεού. Έλα σε εμά, έλα σε εμά, μπε στο πλήμνιο. Φιλαράκι μου, κάνει πλάκα. Υπουδούνα να... δικιά σου. Πρέπει να έχω κάνει λάθος και μου κάνεις πλάκα, έτσι Δεν ξέρω Τέλος πάντων, εντάξει Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι θες να κάνεις εσύ, τι πιστεύεις και όχι Την ευλογία μου την έχεις Πάρ' δωρεάν την ευλογία, άντε Τα μπέ Χαρίζω ευλογία, πνευματικότητα όμως, απλερώ Ε, είσαι μεγαλόψυχος Είμαι Καλά, να σου πω ρε. Παλιά οι τράπεζε βγάζαμε πιστοτικέ κάρτε για να πηγαίνουμε στα μπουσούκια, ξέρω εγώ. Διακοπέ δάνειο, γαμποδάνειο. Εορτοδάνειο, δανειοδάνειο. Έτσι, έτσι, Κάναμε τη λεζάντα μα, ξέρω εγώ. Τώρα είναι δυνατόν να Η μα... μόνη πιστοτική κάρτα που βγάζουν για να πληρώσω το, το φόρο με δώσει σε μάγια. Θε να πα διακοπέ, ακόμα δεν γυρίσαμε. Μαζέψω. Το χειμώνα μα ζευόμαστε να πληρώνουμε φόρου. Το καλοκαίρι για διακοπέ πρέπει να τα εκτοποιούν τα πράγματα στο μυαλό. Εκτό και αν. Εκτός Ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Κούε, εκεί μπορεί να αλλάξει λίγο ο ρού ο των πραγμάτων. Ο να σου το βγάλει το ματσάκι, πώς το βλέπει την άπεξω. Διπλό. Χερέμα, κοπήτουρα. Έλα. Πελέ αυτό γιατί άρεσε σε μια Κροατία στην Αυστραλία. Εμά δεν μας πειράζει η κριτική που μας κάνει. Το πρόβλημα που έχουμε είναι να πέσει ο Σαμαράς αύριο το πρωί. καταλαβες δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, το να εμπνεύσει ο Τσίπρας δεν είναι πρόβλημά σου, ε. Γιατί ρε μαζί καν τον κουκουέ, εμπνέει που είναι στο 3,5-4% Σου πάω για τον κουκουέ. Ε, το τότε... Εχθέ ο Παφίλη στη, στη Μακρύ, αν μίλησε 10 λεπτά, 2 λεπτά μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία που παίρνει τα μέτρα, τα έτσι, τα αλλιώ, τα 2 ώρα και τα 3 ώρα που είπε. Και 8 λεπτά μίλησε για το, για το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν υπάρχουν αιμονέ, να το πει και σε, σε θύμιο αυτό. Όταν υπάρχουν αιμονέ, είναι θέμα ψυχολογικό. Να πάει και να πάρει 10 ώρα ψυχίατο. Καλά, τώρα μην μιλήσουμε για ψυχίατρο. Και αρχίζω να σκέφτομαι αριστερού που γλύφουν τα χέρια παπππάντων. Γιατί αφού έτσι θέλει ο λαό, ό,τι θέλει ο λαό. Αυτό, Adrian Dondis oti thele o laos kalatales asil fremile fremile sirilouna mi Σήμερα, του, το σήμερα βλέπει τα εκαθαριστικά Λες. του ένφια που θα πρέπει να πληρώσει τις Και είναι μια κοινωνία, ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει Λέτε την οικονομική όσοι δυνατότητα όσοι να πληρώσει Όσοι τα εκαθαριστικά του ένφια, οι 8 στις 10 που τα βλέπουν ναι. Είμαι ευτυχή γιατί είμαι είσαι, είσαι εκ αυτών των 8 ναι. Έτυχε Πάντα που είχα για πρώτη και κάποια του παππού μου εκεί στη Λευκάδα και πλέον ένα μερίδιο. Έχω πέρσι πλήρως αιτιδή 1500 ευρώ Just ξέρει minuti e ci to 200. Ebbene, mi sa, ando e finisco quello e vado a casa, ο ένθια είναι παράδεισος